Νομίζω η εισαγωγή αυτού του τραγουδίου σήμερα αποκτά νόημα και περιγράφει αυτό που συμβαίνει. Με τόσο κόσμο κάτω, μετά από Με τόσο, τόσο καιρό. Κόσμο, μετά από χρόνια. χρόνια. Ακόμη και η αστυνομία λέει ότι είναι οι μεγαλύτερε από το 2010. Μπράβο λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας ενώνει. Μπράβο στην τρίτη μνημονιακή Μας κυβέρνηση ενώνει. που κατάφερε για άλλη μια φορά Να κατεβάσει κάτω του πάντε. Και όχι μόνο αυτό, σε όλη την Ελλάδα. στη Άρτα δεν υπάρχει καφετέρια. Αν είναι δυνατόν, στην Άρτα κλειστή καφετέρια. Δηλαδή είναι ζωή αυτή. Στην Άρτα, περίπτερα, κλειστά διάβαζα νωρίτερα. Στη Θεσσαλονίκη, δε καφετέρια δεν φαντάζομαι τώρα. Ε, δεν, <laughs> δεν ξέρω, Κάποια... Υπάρχει και κάποιο όριο. Ε, Είπαμε ακόμη. Δεν είναι τα πράγματα στο άκρο του, είμαστε προ το, το άκρο. Και μπράβο σε αυτόν τον κόσμο πάντω. Το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, που πορεύεται. Το μπλοκ, ναι. Ε. <laughs> η μη σύν στο Μαξίμουμουμ. Οι άλλοι από τα παράθυρα. Στο Μαξίμιου είναι η Ο Σίριζε είναι κάτω. Ο Αλέξ είναι στο δρόμο, ο Τσίπρα στο Βαξίμιου. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, ο Λονδίνο, Λονδίνο είναι ο Αλέξ. Κάνει άλλη δουλειά. Ο Τσίπρα στο Λονδίνο. Ναι, ναι. Δημός ο Αλέξ διαδηλώνει. Δεν μπορεί να είναι στη Μιττηλίνη, στη Λέσβο. Ξέρω εγώ και αυτές. Να τι απορίε αυτέ. Οι... Τι σημασία έχει που είναι η Σιριζέη. Στο δρόμο είναι. Η Νορμάλη Σιριζέη είναι στο δρόμο. Είναι δυνατό να μείνει στο δρόμο. Όλοι οι άλλοι κάθονται και λένε τι κάναμε. Εντάξ υπάρχουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Μπράβο πάντω, γιατί υπάρχει μια κουβέντα γενικότερη που λέει ότι τι νόημα έχουν αυτά μια μέρα απεργία στο τόσο. Πολλοί θα θέλαν κάτι περισσότερο, άλλοι δεν θα θέλαν ούτε αυτό. Προπόνηση. Ναι, αφενό. Από το άλλη μια μέρα σε καναπέ ή στη βολή. Βγε, βγαίνει μήνυμα σήμερα. Βγαίνει τεράστιο μήνυμα. Όποιο δεν το καταλαβαίνει ή είναι εγκάθετο, όποιον ανοίξει μέσα ενημέρωση ή σε κυβερνήσει ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Επίση, όποιο δεν το καταλάβει, από κυβέρνηση την έχει πάρει και την έχει σηκώσει την κυβέρνηση. Θα φύγει όχι νύχτα, όχι νύχτα, Πετώντας. αν υπάρχει πιο, πιο μαύρο από τη νύχτα. Πετώντα. Άμα θέλει ο κόσμο μπορεί να δώσει μήνυμα γιατί δεν είναι μια απλή απεργία, είναι τεράστια συμμετοχή γιατί για τα δεδομένα τη Αθήνα να περνάει το πάμε δύο ώρε, δύο ώρες να περνάει μπροστά από τη Βουλή. Μόνο το πάμε. Μόνο και το και πάμε ξεκινάνε και ξεκινήρα η άλλη. Τώρα. Οι άλλοι, και είναι η άλλη αραγμένη ακόμη στην Πατησίον, κάτω, δεν έχουν ξεκινήσει. Για τα δεδομένα τη Αθήνα, αυτά είναι μοναδικά. Όντω θυμίζουν την προπενταετία, εξαετία διαδηλώσει. Κάτι σημαίνει αυτό, κάτι δείχνει. Βέβαια, δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενώνει. Τα κοινά αιτήματα επιτέλου ενώνουν. Εννοείται. Δηλαδή, όταν πεινά, δεν είναι ποιο είναι πάνω, ποιο είναι αριστερό. Και όταν... όταν δεν λέει ποιο Για άλλη μια φορά, όταν κάποιο πάει να επιτεθεί σε ένα λαό που δεν έχει τίποτα να δώσει άλλο, τι να κάνουμε. Δεν βγαίνει αλλιώ. Είναι παράλογο, το λένε όλοι. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Ειδικά με αυτό το ασφαλιστικό να δουλεύει και το 80% να το παίρνει. Το κράτος και οι φορεί δεν έχει νόημα. Τι νόημα έχει, Να κάνει τι, δεν, δεν είσαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Όντω οι περισσότεροι Αθηναίοι παρακολουθούν. Ε, ωραία, είναι λογικό το 70-80% να πηγαίνει σε φορεί, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Ε, δεν έχει νόημα. Δηλαδή είναι κυλοδόρυμο. Γιατί, ναι, μετά, γιατί άστο δηλαδή... καλύτερα. Επειδή δουλεύει περισσότερο. Δηλαδή ο συνεταιρισμό και να ήταν και κανένα αξιόπιστο εταίρο ή ο κράτο πάει στο διάλογο. Μα δεν, είναι. δεν είναι. Και έρχεται μετά από πέντε χρόνια που επίση έχουν κάνει επίθεση σε αυτού που είχαν δουλειά και σε αυτού που έπαιρναν χρήματα. Δεν λέω για του άνεργου που δεν υπάρχει περίπτωση να, να έχουν φω στον, στον ήλιο μοίρα. Λοιπόν, όλο αυτό το καταλαβαίνει πια ο καθένα και φαίνεται από το ότι δεν υπάρχουν διαμαρτυρίε. Είναι κλειστοί οι δρόμοι, κλείνουν οι αγρότες και θα κλείσουν για από Κυριακή και αυτοί κορυφώνουν και όλα αυτά. Δεν διαμαρτύρεται ο κόσμος. Κάποιοι γραφικοί πια έχουν μείνει μόνοι τους στα κανάλια να ψιλοθέτουν το θέμα τι θα πει η κοινωνία. Δεν πιάνει όμως αυτό. Ο ένας τον άλλο λέει μπράβο, συνέχισε, δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι αισιόδοξο. Και, είναι και μια ανεξάρτητη σφαίρα που δεν Άργησε και να διατηρηθεί. Που δεν περνάει και τόσο η πογία των καναλιών. Και η προπαγάνδα πια. Μα τι να περάσει, oh. Που και τα κανάλια είναι απλήρωτη. <laughs> <laughs> δεν έχει νόημα. Τα κανάλια είναι απλήρωτη. Οι περισσότεροι από τα κανάλια, τα περισσότερα κανάλια δεν πληρώνουν. Είναι απλήρωτη. Όλοι αυτοί που υποτίθεται, ακόμη και οι ακριβό πληρωμένοι, δεν πληρώνονται. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε τι να περάσει. Όλα αυτά που έλεγαν πριν πέντε χρόνια, Ή το μνημόνιο θα είναι μια κάποια σωτηρία, ίσω είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν ισχύει. Έχει φανή πια το ξέρουν και τα αγέννητα. Τα γέννητα που θα είναι χρεωμένα 6 γενιά από τώρα το ξέρουν ότι δεν πιάνουν όλα αυτά, δεν ισχύει τίποτα. Άσυμα. Μόνο ένα τσίπρα έχει μείνει. Κάποιοι Σιριζέοι να, να λένε να ότι έτσι κάπου. θα βγούμε, Α. θα ανακάμψουμε και αυτή είναι η λύση να βγούμε από την κρίση. Αυτά που κοροϊδεύανε και κοροϊδεύαμε μαζί του προηγούμενου τα λένε τώρα οι ίδιοι και είναι γραφική, φαίνεται, το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν και αυτοί. Αλλά πρέπει να κάνει κάποιο την βρωμόδουλειά. Έχω την αίσθηση ότι δείχνουν ότι το πιστεύουν αυτοί. Δεν, νομίζω, όχι δεν το πιστεύει κανένα. Όχι, όχι, βέβαια. Τι να πιστεύει. Κορυδεύουν την κοινωνία και του εαυτού του. Για να προκαλύτες προκαλύτες. σε μια καρέκλα. Κανονικά. Για να νομίζω ότι όλοι είναι καζοβιόληδε. Καρέ... Όχι, δεν είναι. Όχι. Το, τα πιστεύουν κανονικά. Ε, κάνουν δουλειά. Αλλά το εφαρμόζουμε διδυτή. για να τελειώσει το μνημόνιο. Ναι, ναι. Πέ... ναι, ναι. Oh. Το εφαρμόζουμε. Μια εφαρμογή, ηλίθη. Άμα θε να βρει δικαιολογία μέσα σου, τι βρίσκει. Και αν έχει συνείδηση, λάστιχο. Γιατί για να είσαι στέλεχο ή δεν είσαι απλό νορμαλ πολίτη. Έχεις κάνει συμβασμούς πάρα πολλού στο μυαλό σου χρόνια τώρα και τελικά έρχεσαι και το βγάζεις για να γίνεις κυβέρνηση ναι, για να λες ότι είσαι βουλευτής να καπηλεύεις όλα τις αριστερά στα χρόνια και τους αγώνες προηγούμενους και να λες αυτά που λένε αυτή τώρα Ο, όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες τα κουφά Λοιπόν κάτου για να μην ξεχνάμε γιατί βεβαίως. βγήκαμε Στου δρόμου και γιατί γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Κατρούγκαλο, προχθές να ακούσουμε λίγο την αλληλουχία την κυβερνητική που επίση αποδεικνύει ένα μπάχαλο και καταλαβαίνει ο καθένα τι γίνεται. Ο Κατρούγκαλο, προχθές στον Ενικό, με έντονε ερωτήσει, απάντησε για τι συντάξει. Κόκκινε γραμμέ έχουμε ήδη πει: Όχι μείωση στι κύριε συντάξει, υποχωρήσει, ανεξαρτήτω ύψου. Γιατί εγώ ακούω κάτι διαρωούλε από την κυβέρνηση ότι αυτό έχει πλέον ε, αλλάξει και είναι όχι περικοπές χείριες συντάξεις κάτω των χιλίων ευρώ. Όχι, δεν είναι, είναι έτσι. έτσι. Όχι. Λοιπόν, ακούσαμε τον Κατρούγκαλο, ο αρμόδιος υπουργός, όπως λέει ο ίδιος, για να σώσει το κεφάλι του γιατί βλέπει σιγά σιγά τι θα γίνει, ότι εγώ εκτελώ το κυβερνητικό πρόγραμμα, είμαστε όλοι μαζί, το λέει συνέχεια, όταν ακούς και τέτοια, να ξέρεις ότι με την πρώτη στραβή θα φαγωθεί, αλλά λίγο μας νοιάζει. Η Γεροβασίλη λοιπόν, το επόμενο πρωί στο Press Room, τρίτη πρωί, μετά από 9 μήνες, πόσο είναι από τον Ιούνιο, λειτουργήσε το Press Room για το ίδιο θέμα η κυρία Γεροβασίλη Βασίλη. Θα παλέψουμε σκληρά, με όλες μας τις δυνάμεις, προκειμένου, όπως είπατε και στην ερώτησή σας, οι κύριε συντάξει να μην επηρεαστούν. Ισχύει καμία μείωση. Των κυρίων συντάξεων ανεξαρτήτω ποσού, όσου... <Σε Nepal> αυτό <Σε magician> Αυτό δεν μπορώ να σα το απαντήσω με βεβαιότητα. πραγματικά, Διότι ε, υπάρχουν συντάξει οι οποίε είναι αρκετά ψηλέ. Αρχίσαμε εκεί που θα είχαμε κόκκινε γραμμέ. Εννοείται 600 ευρώ συντάξει. Αυτό το Αλλά εδώ εννοούν άνω των χιλίων. Μάλλον εννοούν άνω των Μιχτό. χιλίων. Δεν ξέρω, είναι κάτι φλού. Εκεί πάντω που ήταν το όριο κόκκινε συντάξει. Ήταν κόκινη γραμμή, μάλλον. Ήταν κόκκινη γραμμή. Οι συντάξει, οι κύριε, δεν θα τι πετσοκόβανε μόνο για τι επικουρικέ. Λε και αν έχει, έχει διαφορά αν θα κοπεί από την επικουρική ή αν θα κοπεί από την κύρια Το εισόδημα είναι ενίο στην τσέπη κάποιου. Αν παίρνει χίλια ευρώ και τα δύο, εκατό και του κόψει τα εκατό, είναι περικοπή. Τι σημασία έχει αν θα είναι από την κύρια Το παρουσιάζουν λε και κάνουν έναν άθλο ότι δεν θα κόψουν τι κύριε που θα τι κόψουν όμω. Τι γίνεται με κελιό. Το είπε η Γεροβασίλη. Ο άλλο είπε άλλο το βράδυ, ο αρμόδιο υπουργό τη. Συνολική πολιτική, όπω ακούσατε και καταλαβαίνει. Το συγκροτημένο του πράγμα. Το συγκροτημένο του. Ε, ε, είδανε, δεν βγαίνει και αρχίζουν τώρα και τα τραβάνε πίσω σιγά-σιγά και φτιάχνουν κλίμα ότι, και θα το περάσουν ότι σώσαμε κάτω των 600. Θα βρουν ένα τέτοιο ήρωες, τώρα, να είναι ήρωα ότι εμεί των φτωχών της συντάξει, γιατί ο Μητσοτάκη θέλει να κόψει των υψηλών της συντάξης Βγαίνει και ο Μητσοτάκη τρίτη βράδυ συνέντευξη, Στον ο οποίο αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μέλλον και φω από πουθενά. Υπάρχουν λύσει. Αλλά Τιπάς... λέτε και ναι σε μείωση επικουρικών Δηλαδή σε... Σε... σε μείωση συντάξεων Δεν το έκρυψα Λοιπόν, γι' αυτό και σας λέω ότι εγώ μιλάω Με τη γλώσσα της αλήθειας Και θέλω αύριο να, να πράττω και το έργο της αλήθειας ναι, τώρα, Διότι πράγματι προσκόμαστε... εύκολες, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν Νάτες και οι επικουρικέ θα κοπούν Με τον Κυριάκο Περιτέσεις τον καιρός δηλαδή Μ που... Δεν είναι κερδίγμα δηλαδή, Χιό. το επικουρικό. Ναι, όχι, όχι. Δηλαδή, τι είσαι η λέξη. Γιατί, η λέξη. γιατί, η γιατί λέξη. να επικουρεί κάποιο. Καμ... Δεν, το... δεν το έχει ανάγκη ο συνταξιούχο. Δεν έχει ανάγκη επικουρικά συστήματα. Την κύρια μόνο. Με τα δικά. 300. 300. 300. Θα τα καταφέρουμε. 200? 180. Όσο. Προ τα κάτω θα γίνει. Έτσι κι αλλιώ <laughs> δεν <laughs> είναι ότι πέφτουν μόνο οι συντάξει, πέφτουν και οι τιμέ, Όλα όλα όλα. Εν τω μεταξύ, βλέπει εδώ τον Κυριάκο, και θα το ζήσουμε πολύ από εδώ και πέρα στο μέλλον. Βγαίνει και λέει κάτι από αυτά τα ισχρά που. τα κοινικά που λένε Μιτσότα Κέι. Ότι θα κόψουμε τι επικουρικέ. Και ε, το λανσάρει αυτό ω μαγιά. Ότι είμαι ειλικρινή και σα το λέω αυτό. Ναι, ναι δηλαδή, σαν να είναι ο εγκληματίας έχει κάνει το φόνο και παραδέχεται το φόνο, και πρέπει εμεί να το αναγνωρίσουμε. Μα ζητάει ο εγκληματίας Stop. ο δολοφόνο, ότι εγώ το παραδέχτηκα. Αυτό ακριβώ συμβαίνει εδώ. Έλα, δεν μα νοιάζει αν είσαι ειλικρινή. Να σου είναι για τα συμφέροντα του κόσμου, να είσαι ειλικρινή και να σε παραδεχτούμε. Μπράβο. Αν είσαι ειλικρινή για να εξυπηρετήσει όχι τα συμφέροντα των πολλών, των λίγων και των ομήλων των Ευρωπαϊκών, των τραπεζών, μια ισορροπία και μια παραμονή στο ευρώ που κανεί δεν καταλαβαίνει πια τι νόημα έχει, ναι, δεν θα σε παραδεχτούμε. Ο άνθρωπο που έχει μεγαλώσει από τρει συντάξει. Τρει συντάξει τον πήγαν από τα πανεπιστήμια. Ο Μπαμπά. Ναι. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο Η αξία του δεν μετράει. Δηλαδή 700 ευρώ, α πούμε, κάθε μία. Ναι, ναι, ναι. Με 2.000 έκαζεσαι. 700 επί 100 χρόνια που τι παίρνει ο άλλο για μέτρα πώ θα είναι. Και 700 να είναι, δηλαδή. Και 700. 100 χρόνια παίρνει σύνταξη ο Μητσοτάκη, ο mm. μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Όχι. Το καταλαβαίνετε πολύ, όλοι. Ναι, εδώ εντάξει. μιλάμε, πατάμε σε ρεαλισμό, στην αλήθεια. Δεν πατάμε ό,τι να είναι. Λοιπόν, εδώ είναι Ελλοφρένεια. εδώ θέσαι... η φόφη πήρε από τα 40, <laughs> σύνταξη. Μόνο πιο πριν. Έχει δουλέψει πολύ και η φόφη. Ε, όσο χρειαζόταν. Και τώρα προσφέρει από άλλο μετερίζει αυτό τον τόπο. Πώ συντάξουν όμω. Δεν έχουν ασκήσει βέβαια για τη φόφταυμα. Και εγώ σκίση. να άμω ένα κράτο στάδινα στη Φόφ. Αξίζει γιατί ναι. λέγεται γεννημάτα για το όνομα. Για την εταιρεία. Δηλαδή, πληρώνει το εταιρεία ναι, Γιατί ο Παπανδρέ, ο Γιώργος δεν πληρώνεται, ήταν πόσα χρόνια βουλευτής δεν τον πληρώνουμε και αυτόν. Δεν αξίζει. Δεν το θες, εγώ το θέλω. Καλά το, Γιώργο να γυρίσει, να, κοπεί, καλά να, να κοπεί από δέκα συνταξιούχους και να δοθεί αύξηση στο Γιώργο. Εγώ είμαι υπέρ. Απλά έχει πέσει τη ιδιωτική πρωτοβουλία ο Γιώργο τώρα και τον Υπάρχουν ακόμα αυτοί που το Γιώργο για σεμινάρια. Και το βαρουφάκι υπάρχουν, νομίζω, αλλά... ε, ο Σίγουρα. Και φοιτητέ που θα πάρουν γραμμή από το Ιωναϊπιστήμονα τον Γιώργο. Να βγουν οι Αβραίοι Νίκολοι. Σωστό και αυτό. Πώ θα ακολουθώ. Είναι αναγκαίο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε Πέμπτη και απεργία εκεί σήμερα, με το μάτι, την καρδιά κάτω στου δρόμου. Και, και στα Κανάρια. Καιρό, Ναι, είχαμε και έχε έχε ένα ένα πέμπτη. Πέμπτη. την προηγούμενη, νομίζω κάτι, ότι την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν δημοσιογράφοι απεργία. Είχαμε και χθε απεργία, γιατί μέσα σε αυτό το κλίμα, μη σα βαραίνουμε και με τα δικά μα. Είχαμε ένα καλό ταμείο, πάει και αυτό σιγά-σιγά, το τρώνε. Ή θα γίνει απόπειρα να το φάνε, θα φανεί από το. Ισότητα. Κομμουνισμό μα φαίνει άλλο σιγά σιγά. Τώρα και δεν θέλω. Εγώ, εγώ που ήθελα όμω δεν το θέλω έτσι. Δε όχι τέτοιον όχι Όχι τέτοιον. Όχι τέτοιου τύπου. Και όχι έτσι. Θέλω να έρθει αλλιώ. Πώ θα, το φέρνει ομαλά. Δεν το φέρνει ο γάζα. Το φέρνει ανώμαλα. Δεν το φέρνει καθόλου το καπιταλιστικό να... ομόλογο από την τσέπη, το χρήμα σου βγάζει, το αφαιρεί σιγά-σιγά mm. και δεν το καταλαβαίνεις Τι ήταν αυτό ο κομμουνισμό όμω, είχε κι άλλα. Ο κομμουνισμό και, και παιδεία, είχε και πολιτισμό. Με το καλημέρα περιμένετε. Είχε και η ήρεμη ζωή. Οριμάσουν, όταν οριμάσουν οι συνθήκε. Γιατί οριμάζουν μόνο όταν είναι μα πάρει κάτι και δεν οριμάζουν για να μα φέρει και κάτι άλλο. Για να χαρίσει όταν έρθει το καλό. Μα πότε θα έρθει το καλό, δεν θα Αυτή Αν η εφαρμοστούν χάρα. όλα αυτά, οι μισή δεν θα υπάρχουν. Στα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα έχει αγρότε, δεν θα έχει δικηγόρου, δεν θα έχει συμβολιογράφου, εργάτε σιγά σιγά δεν έχεις έτσι Υλικοδόμος και είναι δεν έχει. Τι νύπαρξη. Τι. ύπαρξη Τι για να συνεχίσουμε σε λίγο. Oh γνωστό, μικρός λαός που κάνει τα δικά του. Προσπαθεί, το παλεύει. Όχι πάντα με επιτυχία. Μάλλον τις περισσότερες φορές χωρίς επιτυχία. Αλλά είναι επιτυχία να το παλεύεις. Και είναι ναι. πολύ σημαντικό εδώ που έχουμε έρθει. Και να μην είσαι μικρός. Είναι πολύ σημαντικό. Μικρός ποσοτικά. Ποσοτικά ναι, μπορεί να είσαι μικρός, αλλά μην ποιοτικά είσαι μικρός. Δεν ποιοτικά δεν είναι. Κάνει ό,τι μπορεί. Μπορεί κάποιες χρονιές να πέφτει, να κάνει να αργεί, να... Ανταποκριθεί ή να κάνει το ταυτονόητο όπω είναι μια πολύ μεγάλη δυναμική απεργία όπω είναι σήμερα. Αλλά όμω το θυμάται που και πού. Και πιάνει έτσι, βάζει τον ένα κρίκο δίπλα από τον άλλον, κρατάει τα κάρβουνα αναμένα, δεν ξέρει ποτέ. Σχεδόν ευγνώμονο πρέπει να είμαστε αυτού που μα το στηρίζουν, μάλλον. Ναι. Ε, ε, ίσως. ναι. Κοίτα, ανά 4 πέντε χρόνια, 2-3 δίνει και κάποιε ευκαιρίε όπω έδωσαν πέρυσι, το μετανιώνουν στην πορεία κάνουν ότι μπορούν να επανορθώσουν συμβαίνουν αυτά, είναι οι ιστορίες yeah. των λαών τα έχουν αυτά, είναι η αλήθεια πριν ε, χρόνια και στην αρχή της κρίσης ήταν το κίνημα δεν πληρώνω, το θυμάσαι έτσι yeah. έχεις μάθει με τον ε, κύριο Θεοφάνου τι συνέβη ένα. ένας, σε ένας ε, Συμπολίτη μα, μέλο του κινήματο Δεν Πληρώνω, που παίρναγε τα διόδια χωρί να πληρώνει, όπω τότε υπήρχε μια τάση γενικότερη. Πολύ το κάνω, του ήρθε τώρα ένα λογαριασμό, 21.800, γύρω στα 22.000 και του πάρουμε και το σπίτι μα αυτό δεν έχει. Δεν ξέρω, αλλά αυτό ήταν. Το, το δημοσίευσε. Θα μπορούσε να εκδικηθεί λίγο το κράτο παραπάνω. Δεν ξέρω ποιο εκδικείται ποιον. Ναι. Που γιατί... νομίζω αυτή που τώρα στην κυβέρνηση ήταν με το κίνημα. Εννοείται. Είθε... Μακιοίδη... Ακούω τον ίδιο τι είπε. Έκανα λάθο, ίσω στο ότι πιστεύαμε ότι όταν θα βγει μια κυβέρνηση αριστερή αυτή η κυβέρνηση θα άλλαζε ακριβώς αυτούς τους νόμους και ότι αυτά τα κινήματα θα δικαιωνόταν. Είναι 178 παραβάσεις τα λεφτά που έπρεπε να πληρώσω στα ΚΙΣΕ είναι 427,2 ενώ αυτά που μου ήρθα να πληρώσω είναι 21.787,2%. Στις αρχές Ιανουαρίου ήρθαν από την εφορία αυτά τα ιδιοποιητήρια τα οποία σας έδειξα, ατομική ειδοποίηση χρεών, τα οποία ανέρχονται σε 8.400 ευρώ. Και από τη ρώτησα στην εφορία, εφόσον δεν, δεν μπορώ να τα πληρώσω, έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα να κάνουν κατασχέσεις στις καταθέσεις ή να στερήσουν ένα κίνητο που έχουν στη Σαλονίκη. Ωραίο άνθρωπο, του έρχονται λογαριασμοί, αλλιώ θα περίμενε και αυτό. Απλά και αριστερά. Αλλιώς θα βρίσκει, να τι έλεγε ο σύντροφο όταν ήταν αρχηγό εξωματική αντιπολίτευση όταν πήγαινε στα διόδια. Άλλοι διατρέχουν πολίτε που δεν κύριε Εάν φτάσουμε από τον υδρότατο του ελληνικού λαού και δεν υπάρχει ένας να του ζητήσει να καταγγείλει αυτές τις αποκρατικέ συμβάσει και κάτσουν στο σκαμνί πολίτες που αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι των διοδείων, τότε η αντίδραση που θα έχουν θα είναι ακόμα μαζικότερη. Οι μέρες της εξουσίας τους θα είναι μετρημένε. Σκληρή αυτοκριτική. αυτοκριτική. Είπε για την προηγούμενη κυβέρνηση. Για την προηγούμενη, όμω έρχονται τα πρόσωπα Νόμιζα ο ότι τα λέγε στον Τσίπρα τώρα. Όχι. Όχι. Καλά, Όχι. αυτό ισχύει. Τα τελευταία δύο χρόνια και εδώ όσα μεταδίδουμε κάθε μέρα είναι ο Αλέξη κατά του Τσίπρα. Μυτιλίνη, Λέσβο κτλ. Ναι, και έχει δίκιο ο Αλέξη κατά του Τσίπρα. Ναι. Του τωρινού. Και να είσαι σίγουρος ότι αν γίνει κανένα μπράφ και γίνουν εκλογέ και δεν ξέρω ο Τσίπρα πάλι θα τα λέει στον Τσίπρα. Έχουμε mm. να ζήσουμε Το έχουμε δει, με, φοβερή ναι. Λοιπόν, με φοβερή ευκολία. Η τσαμπατζή στο διοδίον, Ποιο είχε πει τσαμπατζή, Ωρέπα, Ποιο είχε πει. Δεν θυμάμαι. Η τσαμπατζή στο Διοδείο. Μπορεί. μπορεί. Α πληρώσουν κάποια στιγμή. Δεν καταλαβαίνω ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τι περιμένουν, ότι θα περνάνε έτσι. Εμεί δηλαδή που περνάγαμε <laughs> και πληρώναμε, <laughs> <laughs> τι ήμασταν. Ναι, δεν ξέρω. Είναι όλο αυτό πολύ ωραίο πάντως, έτσι να ακού και τι δηλώσει του Αλέξη Τσίπρα, τι παλιέ. Κάποια στιγμή δεν ήταν μόνο αυτέ οι παλιέ δηλώσει. Στη Βουλή είχε φέρει ασφαλιστικό εκεί νομοθέτημα και ο Λοβέρδο. Θυμάστε το ότι είχε περάσει και από το, το ίδιο Υπουργείο, το εργασία. Αλλήνο, όλοι που σημαίνει. Όλοι όλοι. Κοίνον, ο Λοβέρδο πάνω και στα Υπουργικά Έδρανα. Λέει τι πρέπει να κάνουμε, ότι το συζητάμε με την Τρόικα το νομοσχέδιο, τι σου θυμίζει αυτό. Το συζητούσε και ο Λοβέρνο τότε με την Τρόοηκα για να φέρουν διατάξει που είναι αρεστέει την Τρόοηκα και ήταν από κάτω ο αρχηγός αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας και στρεφόταν κατά του Λόβερνου. και τότε, τότε ναι, και πάντα. Με καταλήγουμε ότι ο Σαμαράς ήταν η παρένθεση. Ναι. Με λίγα λόγια, η ακροδεξιά αγριστέρα... παρένθεση <laughs> ανάμεσα στον Σουσιανισμό. Και έχουμε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης τότε τον ε, Αλέξη Τσίπρα να στρέφεται κατά του Λοβέρδου όχι δεν ήταν αξιωματική, ήταν αντιπολίτευση αυτό. να στρέφεται κατά του Λοβέρδου ναι. επειδή συζητάει ο Λοβέρδος το νομοθέτημα με την Τρόικα όλο αυτό το κωμικό θα το ακούσουμε τώρα παρότι δεν είναι το συνταξιοδοτικό αρμοδιότητα της Ένωσης το συζητάμε όμως μαζί τους γιατί κατέστη από κοινωνικό θέμα, θέμα των ανθρώπων Θέμα που αφορά τη σοβαρότερη κοινωνική κατάκτηση του ανθρώπου Τον 19ο και τον 20ο αιώνα Πρόβλημα δημοσιονομικό Δημοσιονομικός δυναμίτη. Πώς αν έχετε τόσους μήνες Αυτόν τον πολιτικό εξευτελισμό Να σας υπαγορεύουν και να σας υποδεικνύουν Οι επιτελεί, οι τεχνοκράτες Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Τα άρθρα και τι διατάξει ενός νομοσχεδίου Ξέρετε κάτι κύριε Υπουργέ Ο ελληνικό λαό μπορεί να συγχωρήσει τα λάδια. Ακόμα και την εγκληματική αμέλεια και τι γκάφε τη συγχωρεί. Το εκπρομελέτη σε έγκλημα όμω δεν το συγχωρεί. Γυρίστε του πίσω. Αυτό το σχιζοειδέ κατασκεύασμα που σα υπαγορεύουν. Ή παρατηθείτε εντύμω. Αλλιώ δεν θα κοσμεί το πορτρέτο σα στην πινακοθήκη των αποτυχημένων, αλλά αυτών που οδήγησαν την Ελλάδα σε κοινωνική χρεοκοπία και άνοιξαν την κερκόπορτα του φρενοκομείου στην ελληνική κοινωνία. Αυτά, τα πολύ σωστά έλεγε τότε κατά του Ανδρέα Λοβέρδου ναι. που πάλι είναι Αλέξης κατά Τσίπρα Τα έχει πει όλα πάντως <ε, δε γέμει> το Εμείς τον ευχαριστούμε Δηλαδή δε <γέμει> σχεδόν ε, δεν δουλεύουμε Όχι, Να το πω και έτσι, σχεδόν δεν δουλεύουμε Πατάμε στο αρχείο Πατάς ασφαλιστικό σου, σου βγάζεις 10 Τσίπρας που έχει πει τα πάντα για το ασφαλιστικό με ένταση, με πάθος, με καθαρά ελληνικά Έτοιμο να μονταριστεί, να μην μονταριστεί. Βάζει τη σημερινή δήλωση, τον κουμμένο κάτι. Έφαγε ένα πεντάλεπτο. Τέλο. Αυτά και με αυτά. Και πάντα ακούγονται πάντα ευχάριστη. Μα πάνει τι δουλειέ και αρτάδε. Νομίζω ναι, από συζητάου θα το βρούμε. Ε. Λέει εδώ η Άννα από τη Θεσσαλονίκη για να μην κατηγορείτε το δημοκρατικό χωριό μου σε παρένθεση. αν εξερέσει τρει όλε οι υπόλοιπε καθητέρε του κέντρου τη Θεσσαλονίκη είναι κλειστέ. Και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μόνο τρεις καφέ εταιρείε Μόνο τα... τρεις καφέ εταιρείε. Πού θα χωρέσουν τόσοι θεσσαλονίκοι. Κλείσε, πάμε στον δρόμο. Πάμε να φύγουμε. Κάτι και τι γίνεται. θα μείνει εδώ Γιώργος μόνος εκεί να βάζει, Τι Γιώργος μαζί. Και... <laughs> Πάτε τα κουμπιά μόνο του. Στον... στον όχι. Βάλε μπου φίλου στι κονσόλε και πάμε να φύγουμε. Όχι. Α. Έχουμε Κυριάκο. Τι Κυριάκο. Όπως... Κυριάκο. Πάλι Λόπου. Όχι. Καλύτερο το Μητσοτάκι. Ο οποίος προχθέ έδωσε τη συνέντευξη όπω ξέρουμε. Στο Στο Α, περίμενε, περίμενε στο ΣΚΑΙ ήταν αυτή. Η Ισία, και η αφού είναι η ο και Και τι αποκάλυψε εκεί ο Κυριάκο, τι μα είπε κάτι πολύ αισιόδοξο, νομίζω ταιριάζει και στο κλίμα τη σημερινή εκδήλωση. Εσύ μιλάμε στο Φοράκο, Όχι, δεν είναι... δε ρωτήθηκε. Ποια ρωτάει αυτά, Μόρτε τώρα, Αυτά είναι περασμένα. το περιβάλλον, α πούμε, αυτό Όχι. ήταν σε περιβάλλον. Σε δεν ήταν σίγουρα. Ε, άλλωστε, δεν θα πήγαινε. Ποτέ δεν πάει πολιτικό σε πολεμικό περιβάλλον. Ε, μίλησε και παρουσίασε περγαμηνέ αγωνιστικέ από το πρόσφατο παρελθόν που θυμόμαστε όλοι. Ταυτίζεστε ε, όταν, με το ΔΝΤ όπω σα κατηγόρησε εγώ, ο κύριο Τσίπρα. Εσεί θέλετε το ΔΝΤ στο εγώ, πρόγραμμα. Εγώ έχω διαφωνήσει πάρα πολύ σκληρά προσωπικά με τον κύριο Τόμψεν και με το ΔΝΤ. Και πράγματι, το ΔΝΤ έχει πάρα πολλέ αιμονέ. Ο ποσοτικό στόχο των απολύσεων ήταν μια αιμονή του ΔΝΤ. Ήθελε περισσότερο περισσότερος ο Κυριάκος Φαντάζουμε; γιατί ναι, να συγκρούεται με τον Δουνουτού τον θυμάσαι εσύ όλοι νομίζω τον θυμόμαστε αν κάτι έχει Έχουμε μείνει να με τον Κυριακό. είναι ότι δουν... ειδικά για τις απολύσεις ήταν ε, κόντρα πολύ ναι βέβαια Αυτού που συμπορεύτηκε ο Κυριάκο τελικά τον Άδωνη ναι. που ήθε, ήθελε να είναι πιο μνημονιακό και, ναι, όμως, ναι, και Έχει μια λογική είναι και, και ο θα θέλει να είναι πιο, δει, πιο μνημονιακός. Είναι μια παρέα που είναι πιο μνημονιακή. Γιατί είναι πολύ δουνουτου. soft το δουνουτού. Δηλαδή μα πάει πολύ Ξενέρω ξενέρω. Να έρθουν στα πράγματα αυτοί για να. Καταλάβουμε. Να γίνει το σωστό, να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα για να βγούμε από την κρίση. Να κάνουν το ούνου του, το ελληνικό νομισματικό ταμείο, κάτι δεν ξέρω θα βρούνες σε, σε, σε κατάληξη δουνουτού θα βρεθεί κάτι yeah. πάμε να ακούσουμε και τις Do άλλες τι εντι θα, θα δούμε e... θα το βρούμε πολλές εκδοχές είναι. υπάρχουν yeah. διαφμίσεις yeah. διαφμίσεις yeah. Γιώργος <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Πριν fexi βγάλανε me proti pur go ton ji Να φέρεις τη ηλιακά Θα να την Ελλάδα Γιατί απεργένε και γιορτή ταυτόχρονα Όλοι αυτοί γιατί είναι κάτω νομίζεις Κανονικά όπως μετά τις παρελάσει είχε γλέντι χοροτραγούδια Πρέπει να έχει και τώρα δεν καταλαβαίνω ε, Γι' αυτό εμεί εδώ το παρακινούμε με κάποιο τρόπο Είναι και γιορτή και βάλουμε ένα τραγούδι δημοτικό Να τους πάρει έτσι Έτσι τα καλακαθούμενα, <πέτσι> καλακαθούμενα δεν είναι ούτε καλά ούτε καθούμενα αλλά... όπω λέει και ένας φίλος εδώ που στείλε μήνυμα ο Κώστας Στα όπλα και να πάνε στο διάλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο Σος, ας στο διάλο τσαντίλα. <laughs> τσαντίλα Στιγμή τσαντίλα Στα όπλα ρε φίλοι. ναι, Σιγά σιγά εντάξει, mm. σιγά σιγά Θέλει κόσμο, όλα αυτά θέλουν κόσμο Και όπλα Μόνο ο κόσμο θέλει. Ένα παιδί μου, ένα όπλο θα το βρούμε, αν ερωτήσετε θα το βρούμε. Όπλο είναι η γλώσσα. Μπορούμε να βρούμε κάτι. Μιλίε Τον κόσμο δεν βρίσκουμε. Αν μη τον χρυσαβγεί το έτσι. Α, ναι. γλώσσα. δηλαδή ότι. Ότι όπλο είναι η γλώσσα και αυτά θα το Δεν θα το Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να του καλύψουμε όλου. Ενώ ακούμε λοιπόν ένα ωραίο τραγούδι που έχει γραφτεί από το λαό μα για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα που μας δίνει και ένα ρυθμό και θα μπορούσε να είναι και πρόταση για το Eurovision, όχι αυτά που λέω ο Τσακνίσης Βλακίες θα στείλουμε ένα λέγεια παιδί πρόσφυγες, πρόσφυγες λίγο... δεν δε θα... είναι πρόσφυγες οι Ελληνίες όταν θα σώσει την Ευρώπη ο Τσίπρας δεν είναι πρόσφυγας ο Τσίπρας πιο πολύ είναι έξω παρά μέσα ναι. Στι περισσότερο... ευρωπαϊκέ χώρε. Μ' αρέσει που γίνεται θέμα για τους πρόσφυγες που έρχονται τι ρωέ, όπω λέμε. Ναι, ναι. Το, το δράμα των ανθρώπων που πνίγονται αυτή την ανθρωπιστική, το, το, το, το έγκλημα τη δική πολιτισμένη Ευρώπη. Το λέμε ρωέ, προσφυγικέ ρωέ. Γι' αυτό το λέω ειρωνικά. Οι οποίοι άνθρωποι δεν ξέρουν που έρχονται, μάλλον έτσι. Ε, δεν είναι, δεν είναι για να καθόμαστε, είναι για να φεύγουμε, παιδιά, δεν Εμεί είναι για να φεύγουμε. Εμεί. Και, είμαστε... και πάρουμε αυτά τα σύγκριν θα κλείσουν πάνω τα σύνορα και θα εγκλοβιστούμε εμεί. Θα και θα καλά, οι καλοί Σύριοι θα φεύγουν. Θα και εμείς θα μένουμε στην μέσα. Ευρώπη, στι χαμηλέ φορολογίε, στον παράδεισο τη Γαλλία. Ένα παράδεισο που είναι η Ευρώπη, άστα. Η <laughs> Γερμανία εδώ. ειδικά. Και θα μείνουμε εμείς εδώ και θα μπορούμε να φύγουμε. Αυτό πρέπει το Να τα λέμε σιγά σιγά αυτά. Ο να προετοιμάσουμε. Να το μια κατηγορία Πάρε το κλαρίνο από κάτω, αρκετά τον δοξά τραγούδι. Ε, το θέμα που δεν σχολιάσαμε από την αρχή της βδομάδα, λίγο με απεργίες, λίγο με τον λίγο με το άλλο και με την επικαιρότητα των αγροτών και τα υπόλοιπα, είναι τα όσα έγιναν στο Εθνικό Θέατρο. Επειδή μας το έχουν ζητήσει και. Τα όσα, αρχή, τα όσα ισχρά. Τα όσα ισχρά, λοιπόν, έγιναν στο, στο Εθνικό, Εθνικό Θέατρο. Θέατρο με την παράσταση που νομοκρισία. ανέβηκε και κατέβηκε, αν είναι δυνατόν η παράσταση. Επειδή. Βέβαια, πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι η σκηνοθέτηση του έργου. Πήρε από ένα ήδη βιβλίο που κυκλοφορεί του Σάβα Ξηρού. Που δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί και δηλαδή, να το ανοίξουμε και άλλο <laughs> θέμα. Γιατί δεν Από βιβλίο. ένα βιβλίο που ήδη κυκλοφορεί, πήρε κάποια αποσπάσματα. Στο δεύτερο μέρο έβαλε αυτά τα αποσπάσματα, έτσι όπω η ίδια το αντιλήφθηκε, δεν την έχω δει την παράσταση. Στο πρώτο μέρο και του Αλμπέρ Καμί κάποια κείμενα για να καταδείξει, να δείξει τα βασανιστήρια, την ελευθερία. Και λοιπόν αυτό ήταν και μόνο το άκουσμα σάβας ξηρός, χωρίς να ψάξει κανείς τι, πως, τι είναι, αν πρέπει, δεν πρέπει, προκάλεσε έναν ξεσκομό έναν σάλλο έτσι όπως γίνεται ο σάλλος, θα έξαλλω σάλλος από τα παράθυρα και βεβαίως το εθνικό. Και μόνο. Και εννοείται, και μόνο. Και μόνο. εννοείται και μόνο. Ω, και ο Αμερικανό πρέσβη. Καλά, αυτό τώρα έχει μεταφράσει. Δηλαδή, αν κάνει μια παράσταση, θα ρωτήσει την πρεσβεία, έτσι ανεβάζει μια παράσταση. Λογικό. Ποιο θα ορίσει τι θα βλέπει. Λογικό, λογικό χωρί την πρεσβεία. Α, μου αφήνουν το Χόλιγκο, ξέρουν τι είναι καλό να <laughs> ανεβαίνει τι όχι. Βέβαια, oh. Το Μπρόντβιν. Τέλο πάντων. Δεν. Ανεξαρτήτω ότι. Δηλαδή, δεν περιέγραφα ο ξηρό εκεί το. Δεν, Έλεγε θετικά λόγια για το, το τι έχει πράξει ω μέλος 17, ή δολοφονίες και τέτοια. Δεν μιλούσε γι' αυτό. Πολλοί δεν το ξέρουν, αλλά ακούγοντας... Αλλά δεν έχει σημασία μάλλον, κατάλαβα. Που... Όχι, όχι, καμία απολύτερη σημασία. Ε, δεν έχουμε περιέργεια ω κοινωνία, ακόμη και του πιο φεύγω τώρα από τον ξύρο, έναν πολύ φρικτό εγκληματία, παιδεραστή και εγκληματία, θα το πάω στο πιο χοντρό που μπορεί να υπάρξει, Φυλακίζεται, η πολιτεία η σύγχρονη τον φυλακίζει, δεν τον εκτελεί, τον φυλακίζει. Δεν έχει την περιέργεια να μάθει αν αυτό θελήσει, αν θελήσει να τα γράψει σε ένα βιβλίο, πώ έφτασε εκεί, Πώς ο ανθρώπινο ψυχισμό έφτασε να κάνει ένα τέτοιο ήδε χθε έγκλημα. Δεν έχει την περιέργεια να το μάθει με κάποιο τρόπο αυτό, yeah. πώ εξελίσσεται μέσα στη φυλακή, αν έχει μετανιώσει, αν δεν έχει μετανιώσει. Δεν είναι ανθρώπινη περιέργεια να τα μάθει κάποιο αυτό. Εγώ θα μ' αρέσει να τα μάθω ακόμη και ο Χίτλερ. Αν ζει ο Χίτλερ. Μα που έχουμε δίκαια για τη το ζωή του Χίτλερ. Μα εννοείται και Έχουν το, το μελετά. Το το αν θες να μην ξαναγίνει κάτι από αποτρόπεο, φρικτό. Ε, αν έχει κάποιον μετανιωμένο ή κάποιον που το ξανασκέφτεται ή που το εκθέτει, εν πάση περιπτώσει, το μελετά. Δηλαδή, όταν έχει βγει το βιβλίο του Κουφοντίνα, πάλι φωνάζαν διάφοροι. Φωνάζαν στον εκδοτικό, να μην το ναι, ναι, Μα το διαβάζει, να δει τη, τη, τη, τη δική του γνώμη για τι δολοφονίε. Τι απεχθεί, δεν το συζητώ, τις άδικες, τις βάλε τι άδικε, βάλω ό,τι θέλει, Εννοείται θα βάλουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν υπάρχει περιέργεια. Ακόμη και αν δεν έχει μετανιώσει κάποιο, έχει δικαίωμα να εκθέσει και υπάρχει και το δικαίωμα πολλών ανθρώπων ή να το διαβάσουν ή να το δουν σε θεατρικό. Ακόμη ναι και στο εθνικό. Ναι, ναι, που το πληρώνουν υποτίθεται όλοι. Και ναι, ναι, δεν ναι. είναι και κριτήριο επίση το λευκό ποινικό μητρό για να πα μια παράσταση, να γράψει Μα... ένα βιβλίο. Ο σκεφτή γενικώ δεν αυτός, είναι. Να... Και να προκαλέσει και να πάρει τα. Ακόμη και αυτά τα κείμενα που δεν είναι τόσο το πρώτο επίπεδο, ακόμη να καταφύγει και σε ένα άκρο. Βεβαίως. Αν δεν αρέσει η παράσταση σε κάποιον, λογικό, όπω συμβαίνει με πολλέ παραστάσει, δεν μ' άρεσε η προσέγγισή σου, η παράσταση, η ηθοποιεί το περιεχόμενο, εντάξει φεύγει, δεν το βλέπει, λε μην το δείτε κτλ. Αν δει ποιοι αντιδρούν, έχει μια λογική. Γιατί αυτό που δεν έχει τον ε. πολιτισμό μέσα του δεν θέλει να τον έχει ούτε ο άλλο. Υπάρχει ε. ένα σοβαρό θέμα σε αυτό. Οπότε, ναι, αυτοί αντιδρούν και αυτοί απαιτούν να κατέβουν τι παραστάσει και βέβαια. Κάποιοι, είτε δειλοί, είτε δεν ξέρω τι, είτε λογοκριτέ, μάλλον το μόνο σίγουρο, ε, ψαρώνουν από αυτό και κατεβάζουν τι παραστάσει. Πού είναι και πολιτικό θέμα. Ε, μα, μα πολιτικό είναι, μα όλα αυτά είναι πολιτικά. Ο, γιατί θα θέμα. το ρίξουν, ξέρω. Μα όλα αυτά είναι πολιτικά. Οι ισότητα τριάντα φίλου, λοιπόν, που ήταν προχτέ το βράδυ στην εκπομπή Ανατροπή, την τρίτη το βράδυ, τοποθετήθηκε επί του θέματο. Παλί μόνο. Παρέλθει. Κλείνει η παρέθεση, για να διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε. Παρ' όλα δερήνη. αυτά θέλω να πω ότι η αντίδραση αρχίζει. Ε, όταν διαβάζουμε το περικείμενο όχι από το ίδιο το έργο αλλά από όλα όσα υπόθηκαν γύρω από το έργο ναι. και βγαίνει το παλιό συμπέρασμα υπάρχει για τους περισσότερους Έλληνε ή για πολλούς Έλληνε, καλή τρομοκρατία ή δικαιολογημένη και κακή τρομοκρατία ναι. αν δηλαδή ανέβαζαν ε, ένα έργο στο εθνικό που ένα δεξιός τρομοκράτη από αυτούς που έχουμε... Διώσει στη ορπακιάς. χώρα μας και πολύ πιο πα... ο οτζαμάνη, α πούμε, που δεν ναι. τα τρομοκράτη, ήταν πολιτικό δολοφόνο. Και μάλιστα θύμα ας πούμε, έτσι του παρακράτου, νομίζω ότι οι αντιδράσεις ήταν πολύ πιο σφοδρέ. Έχουμε δηλαδή ένα πρόβλημα διπλού λόγου. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε διπλό λόγο. Παραμεί πολύ. Εμεί το έχουμε, εμείς το έχουμε στην, σε βαθμό τέτοιο <χαι> που πλέον απειλείται πραγματικά η δημοκρατική μα. Ηπόσταση. <σοκλώσεις> Γκοτζαμάνι ήταν ο δολοφόνο του Λαμπράκη μαζί με τον Εμμανουιλίδη. Ακόμη και για αυτόν, εγώ θα ήθελα, αν ζου, ζούσε, αν είχε γράψει θεατρικό. Που τι να γράψουν, ο η σύγκριση εδώ, δεν μπα περιπτώσει. Θε να μάθεις δεν δε διαβάζουμε βιβλία μόνο όταν συμφωνούμε. Δεν βλέπουμε ένα θεατρικό το περιεχόμενο του οποίου μα βρίσκει σύμφωνος. Έχει βγάλει βιβλίο Σιμίτη. <χω> <χω> Συγγνώμη. <χω> Είπαμε θες να, να, διαβάσεις. να το χοντρίνουμε, αλλά όχι τόσο πολύ. Θε να διαβάσει, τι να διαβάσει. Για ίτερ, παιδί μου. Και για κάποιον που ασχολείται με την ιστορία, την τορνή και την μετέπειτα, μελετάει τα πάντα, διαβάζει τα πάντα, βλέπει τα πάντα. Και ο κάθε σκηνοθέτη, τη ήρθε τη συγκεκριμένη σκηνοθέτητα να καταπιαστεί με αυτό. Έχει το δικαίωμα να πάρει κείμενα από πουδήποτε. Έχει δικαίωμα να τη έρθει ό,τι θέλει. Ναι, αυτό ακριβώ. Επίση, μου στέλνει να σφίλω σε ένα μήνυμα που είδε την παράσταση. Ήταν λέει, τόσο κατά τη βία που βαρέθηκα. Διάβασα και εγώ τη αποσπάσματα. Ναι. Που κατέληγε με ένα τέτοιο, ένα τέτοιο απόφευγμα. Ότι δηλαδή έβγαινε και σαν μια, ένα είδο μετάνοια. Αλλά όταν πολιτισμένοι, γραβατωμένοι τύποι στα παράθυρα μιλάνε με τέτοιο τρόπο κατά κάποιου θεατρικού, επειδή και μόνο το υπογράφει κάποιο που έχει συνδεθεί με κάτι στο παρελθόν. Νομίζω δεν υπάρχει Δεν συζητάμε λογικά. Έχει χαθεί λογική. Και έχει χαθεί και κάθε ελπίδα βέβαια. Όχι, όχι, δε, δε, δε, δε, δεν περίμενε από εκεί η ελπίδα. Ε. Η ελπίδα υπάρχει. Διαμαρτυρήθηκαν άνθρωποι έξω από το εθνικό. Ξανανεύει η παράσταση την Κυριακή. Έτσι κι αλλιώ για δύο μέρε κόπηκε. Γιατί θα κοβω... ήταν προγραμματισμένοι μόνο οχτώ παραστάσει. Η ελπίδα υπάρχει. Ευτυχώ σε αυτόν τον τόπο λίγοι κρατάνε την λογική και αυτό είναι το θετικό. Η περισυγή των πολλών ε υπερισχύει υπερισχύ σε ένα επίπεδο που πάντα υπερισχύει κα κανάλια, κανάλια, παράθυρα διάδρομοι εξουσίας νομίζω δεν φτάνουν αυτά προς τα κάτω ο κόσμος έχει άλλα κριτήρια τελείω. πάμε στις διαφημίσεις τελευταίες για να κλείσουμε σε λίγο Ανακλαρίνα, με αυτά σα αποχαιρετούμε Θα παίξει μέχρι τέλο. Να γουστάρουμε Ναι, έτσι για τον Τζίπρα τον Αλέξη ε, Καλό υπόλοιπο μέρα Στα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο Γεια σας <ΣΣ> Szistine, ela... Λεβέντη Αλέξη, πρώτη Αλέξη.